Αποστολή, καλησπέρα. Είσαι ο βαρελικό άνθρωπο που μπορεί να με βοηθήσει. Όχι, έχουμε... ε... εμεί ευθύνε, αυτό με αγχώνει, δεν μπορώ. Αν ακούει ο φορτηγατζή που πήγε και φόρτωσε καλοσχέσει από την Ελλάδα, είδε στο, στο Γέρακα και πιθαρό να του πήγε σε κάποιο νησί, να πάρει τηλέφωνο να μα το πει. Τι ήταν κλεμμένε αυτέ, βασικέ. Τι έκλεψε. Ευχαριστώ, Αποστολή. Βοήθησα ε. εγώ τώρα, βοήθησα, βοηθάω. Να το θυμάσαι, χρωστά, έλα, γεια. Έχω πάθει πλάκα με αυτή τη Σιριζέα. Έχω πάθει πλάκα, θέλω να μου κάνει κονέ για πάτε τις χωρίζω. Ναι, πρέπει ε, να χωρίσει κι αυτή. Είναι το απόλυτο φιλικό. Γιατί τον άντρα τον θέλει πρόστιχο και αλήθι. Αυτός έρωτας με τον Τζίπρα, με έχει συγκλονίσει, πες τη διαπάθεια χωρίζω. Ε, τότε να πούμε πέρα. ότι τον θέλει και αδίστακτο και ψεύτη και απατεώνα. Μωρι Πινέζα! Έλα Μαρή! Έρω τηλεφωνά μου, ρε καρ Τζαζλή, Καρακαλτάκα, τι κάτσεις, ρε Καλτερήμο! Καλά! Δεν μου λες πήγες στο Cape Pride! Δεν πήγα, δεν με είδες! Εγώ με κουτσί, μορή, δεν μπορώ να πάω! Εγώ πήγα! Εγώ με κουτσί, μωρι! Με... Ε, μπορείς να πας με ένα άρμα, καθιστή! Είμαι εχειρισμένη, μωρι, δεν μπορώ να πάω εγώ εχειρισμένη! <σχ> Λάθος άκρου σου κόψανε, τι είναι αλλά δεν ξενερώνουμε ποτέ. Γιατί? Κάπου πήγαμε να το χαλάσουμε λίγο με το. το θυμάσαι τον ο... το Μιχάλη τον Τάμιλο, έτσι. Ναι, αλλά έχει το ρε γκόμε τρικαλινέ όμω, γι' αυτό δεν ξενερώνεται. Όχι, θα σου πω, έχουμε κι άλλο λουλούδι καλύτερο. Τι? Σήμερα το πρωί, λοιπόν, βγαίνει στο... σε ένα ραδιόφωνο εδώ τη γειτονική Καλαμπάκας ένα πρώην πολιτευτή με τη Νέα Δημοκρατία, αν είναι ανεξάρτητο Έλληνα, δυσαρεστημένο και. και. και. πατέρα. Κόσπα είναι το μικρό του, δεν θυμάμαι. Δεν το ξέρω. Ο πατέρα λέγεται αυτό το επίθετό του. Λοιπόν, και τι έγινε, παρετήθηκε αυτό την Παρασκευή και τον βγάλανε στο, σε ένα τοπικό κανάλι εδώ τη Καλαμπάκα σε ραδιοφωνικό σταθμό που αναμεταδίδει και τη δικιά στην εκπομπή. Ναι. Και βγάλανε τον ρίξον τον λόγο γιατί παρετήθηκε και αυτά. Άμψον, άκουσον, άκουσαν, χωρί ντροπή, χωρί κανένα δισταγμό βγήκε και είπε αποστόλιο ότι παρετήθηκε γιατί δεν τον βολέψανε. Τίμιο όμω, έτσι. Του τίμιου να του εκτιμάμε λίγο παραπάνω. Εκτό από ωραία γκομμενάκια τρικαλινά βγάζετε και τίμιου ανθρώπου. <laughs> Δεν ξεχάσω βέβαια και το Μιχάλη τον Ταμήλο. Δεν θα καθίσω να μάθω. Τι να μάθω τώρα, Δεν Να μάθουμε να μάθουμε. Όποιος ξέρει, ξέρει. Δεν νομίζω ότι είναι το νάημα της Επιτροπής, να κάνουμε επιστημονική ανάλυση και να μάθουμε να γίνουμε τώρα ιδρογεολόγοι. Και πάνω από μια ευρώ το μήνα δεν είναι νόημα και να βραστούμε. Δεν ξέρω μου για αυτή την ιστορία με τα αρχαία και το φίλι. Η προσωπική σου άποψη, σοβαρά, πια είναι. Να κάνουν στο γυμνάσιο ή όχι. Εγώ δεν το θεωρώ κακό να κάνουν αρχαία. Να σου πω την αλήθεια γιατί ήμουν και θεωρητικό. Να κάνουνε να μην κάνουνε. Όχι, θα σου πω, εγώ έχω και πρόταση συγκεκριμένη άμεσα και υλοποιήσιμη. Να κοπούν οι μαλακίες, φυσικέ χημίε και τέτοια, τι τα θέλουμε. Εγώ σου μιλάω για τα αρχαία και εσύ μου μιλάω για το Εντάξει, να γίνουν τα αρχαία, ε δεν... δεν χρειάζεται τόση βάση. Έτσι αυτό θα σου Απλά το συμβάσει. <συμβάσι> Γενικώς οποιαδήποτε <συμβάσι> μαλακιά του φίλη <συμβάσι> συμφωνούμε. Να κοπούνε ή να μην κοπούνε σου λέω. Να μην κοπούνε. Είμαστε και οι Έλληνες αρχαιολάτρες. Γιατί. Μετά τι να πάω να διαδηλώσω μαζί με τον Ναι βέβαια. Γραβατούλα ξέρει. Γλίτσα και όρμα. Yeah. Και πλακά τυπωμένα άλλο το ίδιο παρετηθείτε. Χάσταγκ. Έχω μια γραβάτα από το Άγγελ το αυτή με το τον Μικημάου. Θα βάλω τετιαλέ. Και τι θα βάλει από τι άλλε, Και παχή καλτσών με πολλά ντενιέ. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ που σέλνω. Γι' αυτό σ' αγαπάω εγώ, Μωρά μου, για. Εγώ σ' αγαπώ και για άλλου λόγου. Γεια σου, Λατρεία. Διαπίστωσα κάτι, ρε παιδί μου. Που εντάξει, είχα μια ιδέα. Πόσοι ρε αυτοί από αυτού του πολιμένου του κάτω κέφαλου σε ακούνε. Και βρέθηκαν όλοι μαζεμένοι να πάρουν τηλέφωνο από χθε, εμφανιστήκανε. Γιατί να μην πάρουν, παιδί μου. Πόσοι πολλοί είναι, ρε παιδί μου, εκεί έξω. Πλάκα, κάνει. Κούνε και σε ακούνε κιόλα. Έχουν και ένα βίτσιο, δεν είναι κακό, δε θα κρίνουμε τα βίτσια του. Ναι, και εσύ, ρε παιδί μου, παραείσαι διχαστικό τώρα, τι να λέμε. Είμαι? Είσαι, είσαι, πολύ, πολύ. Ναι, είμαι και φιλομφιλιακό. Να είσαι. Εντάξει, δεν τρεπομε. Έλα, άκουσα τον τύπο που μίλησε εκεί πέρα, περασπίστηκε τους Γερμανούς. Ε. Ε, είναι διαφορά μας, η Μεγάλη. Τιά? Οι και εμάς οι Γερμανοί βιάζαν τι γιαγιάδες μας, ενώ αυτούν με τη θέλησή τους να πούμε. Γι' αυτό, κάλανε και κάτι μπάστας, σαν όλους τους φασίστες. Αυτή είναι διαφορά μας. Αποστώνη μου εσύ! Ε, άλλος εγώ! Αγαπη μου γλυκιά, τι κάνεις! Αγαπημένη μου μη γλαις! Χαίρομαι που καθόπια <στολί> μου, ε, παρουσιάζεστε στην τηλεόραση. Καμιά φορά ναι. Σε ποιο κανάλι πανάρι Στο Α του Κοντομινά. Τι ώρα. 10 παρα 10 κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Τι πω το Λινοχρένεια. Μέσα επίση. Καλά, ε. <στολί> βουλωμένο γράμμα να διάβασε δεν δι το βρίσκει. Αλλά τον <στολί> είσαι που κάνει αυτό, ναι με την κουτσουμά. Εγώ ναι. <στολί> Αγάπη μου γλυκά. Τη αρέσει ο ένστολο, ναι. Πατάκια μου γλυκά. Ανόμαλε όλε. Κι εγώ, κι εγώ να σε καλά. Με τι ηλικία μιλάω, Τι ηλικία 70 ετών. Α, έπρεπε να ρωτήσω με ποιον κόσμο μιλάω. Εντάξει, ευχαριστώ. Δεν πειράζει, η καρδιά είναι νέα. Κατά τη γνώμη μου, τα βυζιά έχουν σημασία, α, αλλά οκ, okay, το δέχομαι και την καρδιά. Τι να λένε ότι θέλουν για σένα. Θα του αφήσω. Του έχω και σουμένου. Εγώ να δει. Για σου αποστολάχισμα. μου! ψυχούρα όμω. Γεια σου, σου Μάντσα. Εμά έχουν τρέξει όλοι με τι μεταρρυθμίσει. Τι θα γίνει. Φτάνει Λες. Ναι, φτάνει. Την εξαφείλια τη κοινωνία, α πούμε, το ακαλώτεο στην είχε ονομάσει μεταργιστική κόποση. Και το είπε και με τη μία. Α, μάλλον, εντάξει, αυτοί είχαν τον τρόπο του βέβαια. Πάντα. Ναι, να αλλάζουν τα νοήματα των λέξεων. Έχουν το ταλέγκα αυτό. Το έχουν, να του αναγνωρίσουμε. Δηλαδή ναι, ναι. λέει μόνο τα κακά γι' αυτό λέω. Τι θέλει μα βάλει ότι και πάλι με πόνο ψυχή, βέβαια, βεβαίω, θα τα ψηφίσουν όλα αυτά το Σεπτέμβριο για τα εργασιακά. Εμένα μου ο πόνο στι ψυχέ, να ξέρει. Χέσκα για τα υπόλοιπα. Θα ψηφίσουν ότι θέλουν αρκεί πονάνε. Αρκεί να έχουν λίγε συνοχέ και είναι το βράδυ εύκολα. Αυτό μου είναι αρκετό. Σαν αύξηση εγώ το βλέπω. Μισθού, σαν μείωση ΦΠΑ. Τόσο καλά. Ναι, καλά. Ναι. Έτσι, όλο, όλο ο Τσίπρα φταίει. Τι όχι, όχι, πριν φταίγανε οι άλλοι. Τώρα φταίει ο δεν λέω όλο. Τώρα φταίει ο Τσίπρας, ναι. <συσίλυν> δηλαδή, αν σε φτάνουν όλοι <συσίλυν> προηγούμενοι στο χείλο του κρεμού και ο Τσίπρα σου κάνει μια έτσι να σε ρίξει, <συσίλυν> δεν λέω ότι δεν οι άλλοι που σε πήγαν εκεί. <συσίλυν> φταίγανε. <συσίλυν> Αλλά αυτό σε να πέσει, Ε, δεν μπορεί να μην έχει και Απλά εντάξει, δεν σέφερε αυτό μέχρι τι να πω, Αν δεν τα τα Ξυπνήστε κα** τον κερατό σας Όλο ο Κύπρας φταίει όλο ο Κύπρας. και πέρα λέτε Με του παλιού κερατάδες όλους Καλά, για σας ποιο φταίει Δε φταίει ο Κύπρας καθόλου, όλοι οι άλλοι φταίνουν Μωρή και ο Συρίζεα Όλους τους δεξιούς με δάξει Κι λέει για την κάτω, για τους Καργαλιάνους που έγινε η μάχη Εγώ ξέρω καλύτερα παίω στις Δεν Δε φταίει καμία αντάρτας Έφθειε! Γιατί του είπανε να μην και γίνανε με του γερμανού και τι Όχι, που ξέρει αυτός και λέει εκεί πέρα. Σοβαρά τώρα. Σοβαρά σου μιλάω. Εντάξει. Όχι μα τι. δεν λέμε. Σε αντιλήφθηκα από την αρχή δεν Θα να έχω η παραμύθα του Θα σου 13 την και δεν τη δίνουν. δεν Δεν υποστηρίζω τον τσίπρα, τι υποστηρίζω, τι δεν κατάλαβα. Λέω ότι ο άνθρωπο αυτό βγαίνει και δεν πρόλαβε τι να πούν το Ναι, έχουν χρεώσει όλα μέχρι τα μάτια και τα πήραν τα και τα έξω. Και λένε τώρα ο οι είναι καλύτεροι. Δεν κατάλαβα. Καλά, για δεν λέμε, αλλά πάντων, εντάξει. Εγώ καταλαβαίνω. με Συριζέα, Συριζέα στα γεράματα Κάτ' ας του και τους αντάρτες τους βγαλάνε αυτοί, αυτοί τους βγαλαν στο βουνό του τους κυνηγάγαμε Δεν βγήκαν από μοναχή τους Ναι, καλά Όχι καλά εγώ... Όχι καλά, κακά, κακά τότε Κακά καρακακά, άντε για. Κατάλαβα τα τηλεφωνήματα από την παρασκευή Α, τους ε, Ναι, ναι, αυτούς εκεί Τα, τους, τα ε, το εκεί που για το Μέλη, αλλά... από αυτούς, άλλο τίποτα, έχουμε περίσσευμα να, να κεράσω, ε, έχω πολλούς Τώρα τρώω το χρόνο σου και το χρόνο μου για τα αυτονόητα. Εσύ το προσκλητήριο στο Δίσομο ήταν προσκλητήριο του εμφυλίου. Δεν ήτανε Ξέρω εγώ, εγώ νομίζω ότι οι Γερμανοί ήταν εκεί στο Δίσομο Αυτό δεν το έχουν καταλάβει. Είναι σαν και αυτό που συγκρίνει το Στάλιν με το Χίτλερ Εσύ έτσι τους ότι έχουν τη δυνατότητα να το καταλάβουν. Όχι, Τι συζητάμε, <σταλουσίλια> αυτονόητα όντω. Και κάποιο στη μέση, αυτή αποκλείεται να το καταλάβει. Καλό κοσέρβο, Κούτη. Τι νοιό, Ο άλλος Τι κάνει η αποστολή, Από τι, Με τις τι δουλειέ, πολλέ δουλειέ. Δεν της παιδί μου, τόσε δουλειέ. Μετά λέτε δεν έχετε δουλειά. Να nah, έχετε, η κυρία εδώ έχει περισσότερες δουλειέ. Να έρθει κάποιο να σα Μια ένα, ναι, για μετακόμιση Να κάνω <μυρίζει> Και άκουσα τον Άδωνη πολλά βιβλία έχει κουβάλει Ξέρει αυτός από κουβάλημα ε Ναι είναι το έχει αυτό Ε και εγώ ξέρω από καβάλλημα. Ενδεφέρον <μυρίζει> Αφενός επειδή το Δίστομο δεν είναι μακριά και την εκπομπή την Παρασκευή έχει και την Επέτειο, και αφεντίον λόγω του ντοκιμαντέρ που έπαιξε στην Εκδημία σχετικά με τα καλάβρυτα μπορεί κάποιος από τους χαζοχαρούμενους ή από τους χαζογαρούμενους που βγαίνουν στον αέρα και στην εκπομπή και υπερασπίζονται τις κυβερνητικές πολιτικές, να μας πούνε αν υπάρχει καμιά διαφορά ανάμεσα στα πολυβόλα των Ναζί και στις σωτήριες πολιτικές που εφαρμόζουν στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, τα υποτακτικά ανδρύκελα των Ευρωναζί. Πριν 2-3 εβδομάδε είχαν σηκώσει μεγάλο θέμα γιατί δεν πάνε οι υπηρεσίε στο Υπουργείο Οικονομικών. Το κεράνι, το οποίο κεράνι βέβαια θέλανε να στείλουν το δικαστήριο του Πειραιάξης. Σηκωθήκαν οι πειραιώτες, δεν. Τώρα λοιπόν θέλουν να στείλουν εκεί πέρα για στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Και είχαν λοιπόν λυσάξει κάποιοι δημοσιογράφοι που δεν πάνε και πληρώνει το ελληνικό δημόσιο ενίκεια και έτσι και αλλιώς. Σήμερα λοιπόν το πρωί ήτανε δύο ευκολογικούς... Μόριλα με Ήταν δύο εφοριακοί στον Δράγκα και η κυρία, λοιπόν, εκεί που είναι τα μία των εφοριακών, έλεγε ότι το κτίριο του Κεράνη ήταν στα 27 ακίνητα, τα οποία δόθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ και πουλήθηκαν πού? στη Eurobank και σε ένα άλλο τώρα δεν το θυμάμαι. Κοίτα, πω δεν όλα αγγλικά. Αυτό ο λάτσε έχει γραφεί στο Μαξίμου ή ακόμα. Όχι, κάτσε. Αυτά είχαν πουληθεί με τι προηγούμενε. Περίμενε. Ανακαινίστηκαν πλήρω, λέει, με λεφτά του ελληνικού δημοσίου, γιατί ήταν μέσα Τη συμφωνία, και μετά πουληθήκανε σε Ολλανδικό Φαν. Επομένω, του κεράνι λοιπόν, το κτίριο που θέλουν να στείλουν τι υπηρεσίε του Υπουργείου Οικονομικών ανήκει σε Ολλανδικό Φαν και θα πληρώνουν νίκη. Δεν να... έχει το κτίριο τώρα, να το πούμε έτσι. Δεν άκουσα όμω κανέναν από όλου αυτού του δημοσιογράφου που σκιζόντουσαν τόσε μέρε για να κάνουμε οικονομία και να μαζέψουμε mm. του κράτου και καλά τι πατάλε mm. να το σχολιάσει. Mm. Δεν το ξέρε, ότι το πένα. Λέει. Είδα, Λέει. δεν είδα. Οι μένοι υποστηρίζουν τις λάτσιδες, οι άλλοι υποστηρίζουν τις βαρδίνα. Γιάννη, τέλος πάντων και το σκυλί εκεί που τρώει καβγίζει. Πήγα τον κηρύτσι πριν από ένα μήνα έξω από τη Βουλή, τον πήγα εκεί στο Υπουργείο που είναι στη Σιγκούλα από πίσω, στην Πάθιο. Με ρώτησαν αν θα φορολογήσει τι Μου είπε δεν μπορώ να τι φορολογήσω. Ε, τότε αν δεν μπορείς να λέει, μπορείς έρθει άλλος μου, μπορεί να τι φορολογήσει, λέω παρετηθείτε. Μπορεί να σέρθει κάποιο που δεν θα τι φορολογήσει. Πάντω μου δήλωσε ότι δεν μπορεί να φορολογήσει. Μόνο του συνταξιούχου σε μένα που μπορεί να φορολογήσει. Μάλλον το είμαστε πιο εύκολοι. 3,2 η ζωή αγάπη μου στη δημοσκόπηση Άντε να μπούμε στη Βουλή μην... να τελειώνουμε Φραμά. Και εμβάζουμε το Σάββατο άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς να ακούσουμε τη ζωή. Φέρντε τη ζωή εκεί πέρα να, να πάρετε κανένα νούμερο καραγκιόσιδες. Άιντε! Δεν θέλω να σε ταράξω. Το βλέπω ζεστά το θέμα ζωή, ε. Το βλέπω ζεστά. Δεν ξέρω, μας βλέπω να κατεβαίνουμε μαζί. Αγάπη μου, είναι κατσάτι. Η ζωή είναι κατσάτι. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Ό,τι δεν μας κάναν οι άντρες, θα μας κάνει η ζωή. Μακάρι, αμήν. Το σου. Α και